Στοίχη 31 ως 35 απειλέ του Ηρώδου κατά του Κυρίου 31 Κατά αυτήν την ημέρα ήλθαν μερικοί φαρισαίοι οι οποίοι εκφθώνουν επαιδίωκο να διακόψουν το έργο του Ιησού και να εκφοβήσουν τους ακολούθους του ήθελαν δε και να ευαρεστήσουν εις τον Ηρώδη ο οποίος σε εθεώρει επικίνδυνον για τον εαυτόν του την παρουσία του Ιησού εις τα μέρη τη δικαιοδοσίας του και είπαν προς αυτόν για να τον αναγκάσουν να φύγει έβγα από τα όρια της και πήγαινα από εδώ, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε φωνεύσει. 32. Και είπαινε σε αυτούς. «Πηγαίνετε και είπατε στον άνθρωπον αυτόν που έχει την πονηρία και δολιότητα τη αλεπούς. Είναι μετρημένη η μέρα της ζωής μου. Ιδού σήμερον και αύριον πράττω ευεργετικά και κινήσω ωφελία έργα. Βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπεία και την τρίτη ημέρα, πολύ σύντομα δηλαδή, φθάνω στο τέλο του έργου μου και τη ζωή μου». 33. «Ας μη ενοχλείται όμως ο Ηρώδης και ας μη προχωρεί απειλάς. Δεν θα με φωνεύσει αυτός. Εγώ πρέπει σύμφωνα με την απόφαση του πατρός μου, σήμερον και αύριον, τα σολίγας δηλαδή ακόμη ημέρας μου, να τα ζήσω και δεν μπορεί κανείς να ματαιώσει την Βουλήν του Θεού». «Και κατά τας ακολούθους ημέρας πρέπει, συμμορφούμενος προς την Θείαν Βουλή, να μεταβόησει Ιεροσόλυμα δια όχι εδώ, όπως απειλεί ο Ηρώδης, αλλά εκεί. Διότι δεν είναι ενδεχόμενον και πιθανόν προφήτης να φωνευτεί έξω από την Ιερουσαλήμ. 34. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ταλέπορε και αξιοθρύνεται πόλις. σί που φωνεύεις τους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που σου απέστειλαν ο Θεός, πόσες φοράς ή να συμμαζεύσαι τα παιδιά σου με στοργήν παρομοίαν προσεκίνην εκείνην με την οποία περιμαζεύει όρνηθα το πλήθος των μικρών πουλιών τη κάτω από τα πτερά τη και δεν Ιδού προ τιμωρία σα, αφήνεται έρημο και απροστάτευτο από τον Θεό, ισμώνα σα ειδικά σα χείρα, ο οίκο σα, δηλαδή η πόλη σα με τον Άοντι. Σα λέγω δε, ότι δεν θα με είδετε πλέον έω ότου μετανοήσετε και πιστέψετε, οπότε συγκαταριθμούμενοι στα μέλη τη Εκκλησία μου θα είπετε διαιμέ. Ευλογημένο είναι αυτό που έρχεται στο όνομα του κυρίου, ω απεσταλμένο του και αντιπρόσωπό του.